Ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Τις πληγές της συνεχίζει να μετράει με σημεία από τη θεομηνία που έπλεξε το μεγαλύτερο μέρος της, στο βράδυ της Τρίτης και τα ξημερώματα της Τετάρτης, και άφησε πίσω τις τρει νεκρούς. Οι ζημιές υπολογίζονται σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ και εντοπίζονται σε καταστροφές σε υποδομές, επιχειρήσεις, οδικά δίκτυα, δρόμους, κατοικίες, απώλειες οι καλλιέργειε και ζωικό κεφάλαιο και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Για την ΕΡΤ καλαμάτα Βάγγελς Ποτέας. Παραμένουν χωρίς ρεύμα και σήμερα ορισμένα χωριά και περιοχές στους Δήμους Ποινιού και Ανδραβίδας Κιλίνης μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο χθεσινός ανεμοστρόβυλος. Για την Ερθπύργου, Μπάμπης Πλάγος. Η πόλη της Ακίνθου άντεξε παρά τη χθεσινή νεροποντή που διάρκεσε πάνω από μια ώρα δήλωσε ο δικητής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ερτη Ζακίνθου. Αποκαταστάθηκε σε ποσοστό 90% η ηλεκτροδότηση στον νομό απομένουν με βλάβες σύμφωνα με τη ΔΕΗ. Ερτη Πέτρο Πέτρος Πομώνης. Βάζουμε τέλος στα πειράματα, στη φτωχοποίηση και στην ανεργία, λέει το Αργατικό Κέντρο Καρδίτσας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι η λεωφορεία θα αναχωρήσουν αύριο στι 10 το πρωί από το Άγαλμα Καραϊσκάκι για τη Θεσσαλονίκη και το συλλαλητήριο των συνδικάτων. Δωραμήτρα Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλίας τη ΕΡΤ. Την ερχόμενη Τρίτη συνέρχεται η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτη μετά την επιστολή Μουζάλα που αφήνει το περιθώριο για κατάσταση προσφύγων σε εκμιστομένες οικίε ή σε κατάλληλα δημόσια δημοτικά κτίρια του νησιού αντί για κέντρα φιλοξενία. Από την Αρτιρακλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Την πρόσληψη 44 ατόμων για την υπηρεσία ασύλου ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, διασφαλίζοντα όπω τονίζει μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειακών γραφείων, στη Μητυλίνη θα προσληφθούν 15 και στη Χίο 14 άτομα. Για την ΕΡΤΕ ΓΕΟ, Αναστασία Πυρηδάκη. Βολέ περιφερειάρχη εναντίον μη κυβερνητικών οργανώσεων, τι οποίε κατηγορεί για υποκίνηση εξεγέρσεων στα κέντρα φιλοξενία προσφύγων. Ο Αλέκο Καχυμάνη έκανε λόγο για παιχνίδια που έχουν σχέση με τη διαχείριση των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. ΕΡΤΗ πύρου Κώστα Παπαθεοδόρου. Με επιτυχία χειρουργήθηκε βρέφος 18 μόλις ημερών με σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Χρειάστηκε όμως να φτάσει εξειδικευμένος αναστησιολόγος από τη Θεσσαλονίκη καθώς ανάλογη ειδικότητα δεν υπάρχει στη Θεσσαλία. Ερτ Λάρισας, Μίνα Μαυρογιάννη. Θυμάμαι τέσσερι θανάτους αστέγων τα τρία τελευταία χρόνια στην πόλη μα. Ανέφερα στην Ερτ Χανίων εθελοντή στην κοινωνική κουζίνα Χούσα Παπαδάκη, ο οποίο θεωρεί ότι ο ρυθμός των ανθρώπων που ζουν σε παγκάκια, αυτοκίνητα, ρήπια κλπ. ξεπερνά του 100, ενώ εξέφρασε τον φόβο ότι θα υπάρξουν και άλλες ανθρώπινες απώλειες το επόμενο διάστημα. Ερτ κατερίνα Πολίζου σε σουρούς σκουπιδιών σε ισόγεια κατοικία στη Νέα Ιωνία ζούσαν για χρόνια δύο δίδυμα αδέρφια 50 ετών που λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν. Με εντολή εισαγγελέα η, η αστυνομία τους απομάκρυνε από το σπίτι. Μαρία Δημητρίου, Ερτβόλου. Να απέχουν από τη διαδικασία για τη μεταφορά των μαθητών, διαφωνώντα με το δυναμικό σύστημα, αποφάσισαν τα μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών ταξί Ταξίτη Πάτρα. Η Περιφέρεια θα εφαρμόσει του κανόνε νομιμότητα και διαφάνεια, δήλωσε ο Περιφερειάρχη. Νίκη Παπαδούλα, Ερτ Πάτρα. Με του τελευταίου διορισμού στην πρωτοπάθμι εκπαίδευση, σε κανένα σχολείο και νηπιακογείο στην Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν υπάρχουν κενά. Αυτό δήλωσε μιλώντα στην ΕΡΑ Κομοτινή, ο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Παναγιώτη Κεραμάρη. Δεν συμβαίνει όμω το ίδιο στην δευτερχη εκπαίδευση που υπάρχουν συνολικά 20 κενά και εκεί επικεντρώνεται η όλη προσπάθεια για την κάλυψη των κενών. Έρτικομοτινή αναγιο τη Γιώτα. Στο σχεδιασμό για τη ίδιο σύνδεση Σύνδεση Ελλάδας-Αλβανίας εντάσσεται η καστοριά. Σύμφωνα με το διευθύνωντα σύμβουλο της Εργοσέ, Θάνο Βούρδα, στο σχεδιασμό συμπεραμβάνεται και η σύνδεση του αεροδρομίου καστοριά με τη σιδεροδρομική γραμμή φλόρει κρυσταλληγή πόγρατσε από τη Νευκοζάνη περικλήκα. Συνάντηση με στόχο το διάλογο διαβούλευση για τα ενεργειακά θέματα και τα αντισταθμιστικά μέτρα ενώψη εξελίξεων στο νομοφλόνα στο τομέα της ενέργειας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στην Φλόρνα για την ΕΡΤ Φλόνα στο Μαϊάδα. Διεθνές Θερινού Σχολείο στο ΤΕΗ Καβάλας με αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Ρένα Πανταζόγλου, ΕΡΤ Καβάλας. Δανειστική βιβλιοθήκη σε κάθε μία από τις παραδοσιακές ταβέρνες του χωριού Βαλτεσινίκο στην Αρκαδία λειτουργεί με πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής. Για την Ερτρίπολη, Σπέγκι Μπρούσαλη. Η υποβολή κοινής πρότασης για την κατασκευή υποδομών μέσω του Ίντερεκ αποφασίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Ιταλία για τη δημιουργία δικτύου υδροπλάνων στα λιμάνια του Τάραντα, του Δήμου Ναντρό και του Δήμου Γκαλύπολης, της Κέρκυρας, των Παξών, των Οθονών, της Ερίκουσας και του Μαθρακίου μέσω της διοίκηση του Οργανισμού Λιμένους Κέρκυρας. Για την Αρτ Λίκουργος Καδόπουλος. Η 21η Πανεύρη Αγροτική Έκθεση Φερών εγγενιάζεται αύριο στι 8.30 με στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων, την προβολή των αγροτικών επιχειρήσεων, την ανάδειξη των περιφερειακών αγροτικών συνεταιρισμών καθώς και την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. Ερτορεστιάδα, Όλγο Ορφανίδου. Με τους Δήμους Καστοριάς και Νεστορίου αδελφοποιείται ο Δήμο Χάλκης. Βασικός άξονας της αδελφοποίησης είναι ο ήρωας Αλέξανδρος Διάκος, η προαγωγή της διαδημοτικής αλληλεπίδρασης με σκοπό την ανάπτυξη και την καθιέρωση δεσμών φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικής συνεργασίας για την Αρτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους...